Ο της Εκκλησίας τη Ελλάδος τη Ελλάδο, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. μεταξύ από Δείπνου και μεσονικτικού <Σουσί> <Σουσί> <Σουσί> λόγοι από τον ιερό άθωμα. <Σουσί> <Σουσί> <Σουσί> με τον μοναχό Μωυσή αγιορίτη Καιρέτε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί ακροατές. Πριν από καιρό είχαμε μιλήσει στην ταπεινή αυτή εκπομπή για την σύγχρονη πνευματική κρίση. Απόψε θα συνεχίσουμε κάποιες πάλι σκέψεις μέσα από την καρδιά μας που κατατίθενται με πόνο και αγάπη. Στις σημερινές μας αδελφοί μου το ερώτημα για το ποιο είναι ο κύριος σκοπός της ζωής ακούγεται αδιάφορα σε ένα κόσμο που δεν ενδιαφέρεται για την ουσία, την αλήθεια και την αξία των πραγμάτων. Δυστυχώς θα πρέπει να το πούμε πως ο πολύς κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς γιατί ζει. Ζούμε εδώ και καιρό μία κατάρρευση των αξιών της ζωής. Πρόκειται για μία σοβαρή κρίση όχι τόσο νομίζουμε οικονομική, κοινωνική ή πολιτισμική αλλά κυρίως πνευματική. Ό,τι επί κατακτήθηκε υβρίζεται, χλεβάζεται, ποδοπατιέται. Καμία συγκίνηση, κανένα αίσθημα Κανένας σεβασμό για ό,τι το ιερό. Σύντομη και βάναυση από των πάντων εδώ και τώρα. Απόψε όμως δεν θέλω να σα κάνω τον δάσκαλο, τον κατηχητή, τον ιεροκήρυκα, τον επιτιμητή και τον εισαγγελέα. Καταθέτω ταπεινά όπω είπα τον πόνο μου, την αγάπη μου, τον ειλικρινή λογισμό μου. Μη με παραξηγήσετε. Προσέξτε με παρακαλώ, θα είμαι σαφής, απλός και σύντομος. Λυσμώνησε λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος τον κύριο σκοπό της υπάρξε του. Θεώρησε ότι είναι επηγείος αθάνατος. Δέθηκε ισχυρά με την ύλη, τα χρήματα, τα κτήματα, τα πράγματα. Νόμισε ελευθερία την ασυδοσία, την ασέβεια πρόοδο, την απάτη ευφυΐα, την αμαρτία απελευθέρωση, την τιμιότητα νοησία. Μπήκε στη ζωή των Νεοελλήνων η αμφισβήτηση, η αμφιβολία, η καχυποψία, η ανέρεση, η απόρριψη. Θεοποιήθηκε η χρηματολαγνία, η σαρκολατρία, η επιρμένη φιλοδοξία. Όρεοποίηθηκε η υποκρισία. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Εκκλησία θεωρήθηκε ενοχλητική. Έτσι, υπάρχοντα σκάνδαλα λαθεμένων εκπροσώπων της διωγγώθηκαν, αλλά εφευρέθηκαν, συντηρήθηκαν και διατηρήθηκαν, ώστε ο κόσμος να δει σαν ασχετή και μόνο που βλέπει ράσο στο δρόμο. Η Εκκλησία, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν είναι μικρομάγαζο. Η Εκκλησία υπήρξε πριν από εμά και ασφαλώς θα υπάρξει και μετά από εμάς. Η ψυχή ζητά φως πέρα από το ηλιακό και το τεχνητό. Η συνείδηση αγωνιά. Το είναι κάθε σοβαρού ανθρώπου αναζητά τις καθαρές πηγές των υδάτων για να ξεδιψάσει αληθινά. Οι διάφορες συνταγές για πρόσκαιρη ειδονή πρόσφεραν τελικά άφθονη οδύνη. Πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι των καιρών μας κλείνονται στον εαυτό τους και αν δεν παραμιλούν και μελαγχολούν μονολογούν στοχαστικά για την τόσο βίαιη αλλαγή των καιρών. Ένα αδιέξοδο επικρατεί στις συζητήσεις. Η πόλη κατάντησε μουντή και αφιλόξενη. Τα χωριά θεωρούνται πολύ μικρά και άχαρα. Το περιβάλλον θορυβόδες, μολυσμένο, ταραγμένο. Οι ανθρωποι ατομιστές ιδιότροποι, νευρικοί, βιαστικοί, επιπόλαιοι. Απαξίωση στην πολιτική και διαφθορά στους πολιτικούς. Εκκλησιαστικοί άρχοντες φωνασκούντες και απειλούντες και αλυσιοπώντες και κρυπτόμενοι. Οι καλλιτέχνες παρασύρονται από τη μόδα και οι επιστήμονες από την έπαρση. Τελική και οδυνηρή διαπίστωση μία γενική φθορά που δίνει πίκρα, λύπη και πόνο βαθύ. Ο σύγχρονος άνθρωπος ξετρελάθηκε από τα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Όπως λέγει ένας σοφός δοκιμιογράφος, ο Κώστας Χατζιαντονίου, ο σύγχρονος άνθρωπος πέταξε τα χρήσιμα κάποτε για την ιδιοτέλειά του προσώπια των ιδεών και των πίστεων και φανέρωσε το αληθινό του πρόσωπο, το πρόσωπο που ένας λαμπρός πολιτισμό ο οποίο ενωφελεί να το κρύψουμε, πεθαίνει στις ημέρες μας που με κόπο είχε εξανθρωπίσει. Και ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός είπαν πολλές αναλήθειε και έδωσαν πολλές υποσχέσεις ότι όλοι θα είναι ίσοι, ικανοί, τυχεροί και πλούσιοι. Σύντομα ο κόσμος απογοητεύθηκε ικτρά. Αισθάνθηκε ζωηρά ότι εξαπατήθηκε. Οι πολιτικές ηγεσίε στάθηκαν αρκετά ανηλικρινείς. Η διαφθορά δυστυχώς κατάντησε γενικό φαινόμενο. Κανείς δεν περίμενε τόσο σύντομη μεταστροφή των πάντων. Κύρια θέση στο σπίτι έχει καταλάβει η τηλεόραση. Έχει, αν μπορούμε να πούμε, λάβει τη θέση της αρχαίας αιστεία και του εικονοστασιού. Μένει ακίμητη σαν το καντήλι. Να φωτίζει και να σκοτίζει. Να προμορφώνει, να παραποιεί, να υπνοτίζει. Να πλασάρει νέες ιδέες, νέα ηθική, νέα στάση ζωής. Για να επικρατήσεις πρέπει να είσαι μόνο νέος, ωραίος και πλούσιος. Δεν μιλάμε πια για ήθος, αξία, χαρακτήρα, παιδεία κλπ. Οι εκφωνητές έχουν γίνει εισαγγελείς και δήμοι. Οι εκπομπές συνεχίες παρουσιάζουν ως απελευθέρωση την ομοφιλοφιλία, την ελεύθερη συμβίωση, τη αμβλώσεις, ακόμη και τα λεγόμενα ελαφρά ναρκωτικά. Ο ταλέπορος άνθρωπος φαντάζεται ότι απελευθερώνεται πλήρως με την αναρχία και την ασυδοσία. Φημώνει τη συνείδηση, σκοτίζει το νου του, πνίγει τα αισθήματά του, ρίχνεται ξέφρενο στην απόλαυση της ύλη σε ένα παράξενο εορτασμό φθοράς. Η διαφθορά ήλθε με την αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό και των πλησίων, Χάθηκε αδελφή μου το βαθύ νόημα τη ζωή. Ο ανταγωνισμός, ο αθέμιτος συναγωνισμό, ο επιρμένος πρωταγωνιτισμός, έφεραν μεγάλα εσωτερικά κενά, ρογμέ ισχυρές, στο ανθρώπινο ιερό πρόσωπο. Νην κρίσει εστί. Ιδούν είναι καιρό ευπρόσδεκτος, ιδούν είναι η μέρα σωτηρία. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα, γενναιότητα, άμεση βοήθεια. Δεν υπάρχει χρόνος για δικαιολογίες και αναβολές. Δεν ωφελούν οι κατηγορίες, οι φωνές, οι επιτιμήσεις. Τα φώτα να στραφούν μέσα μας. Να δούμε κατάματα τον εαυτό μας όλοι δίχως περιστροφές και μακρούς προλόγους. Τα μέσα ενημερώσεω στρέφουν συνεχώς δυνατά φώτα προς τους άλλους. Αγαπούν την εύκολη κριτική και όχι την αυστηρή αυτοκριτική. Συγκρινόμαστε όπως έχουμε ξαναπεί συνήθως με τους χειρότερους. Οι ανήθικοι μιλούν πολύ περί ηθικής, οι για την κάθαρση της εκκλησίας. Οι θικιστές ρήτορε φωνασκούν ενοχλητικά από τα καθημερινά τηλεοπτικά παράθυρα περί διαφθοράς για να εκτονωθούν και να δεχθούν συγχαρητήρια για το πόσο ωραία τα είπαν. Η διαφθορά αγαπητοί μου είναι στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου. Εκεί πρέπει να εντοπιστεί το πρόβλημα. Μη ψάχνουμε μακριά μας κάτι που είναι τόσο κοντά μας, είναι μέσα μας. Ο Χριστός επέμενε για εσωτερική νύψη, αυτοκριτική, ενδοσκαφή, αυτογνωσία, αυτομεμψία και αυτοκατηγορία. Ελευθερία κυρίως είναι να κάνεις εσύ ό,τι θέλεις στον εαυτό σου και όχι αυτό σε σένα. Γενναιότητα είναι να νικήσεις τα πάθη σου. Ο άνθρωπος σήμερα, επιτρέψτε μου να πω, είναι κατά φαντασίαν ελεύθερο. Νομίζει ότι είναι καλά, ενώ δεν είναι καθόλου καλά. Αυτό είναι τρομερό δυστύχημα. Αυτός ο πολύξερος, ελεύθερος και σπουδαίος άνθρωπος συχνά αυταπατάται και αυτοαιρωνεύεται. Παρασύρεται από δυσιδαιμονίες, πιστεύει στην τύχη, τη μοίρα, το πεπρωμένο, τη μαγεία, τα οροσκόπια, τις προσβλέψει των άστρων. Οι ύληστές από καιρό έχουν απορρίψει κάθε θρησκευτικότητα και έχουν, όπως προείπαμε, θεοποίησει τη σάρκα και το χρήμα. Ο άνθρωπος δεν θέλει σήμερα να έχει καθήκοντα και υποχρώσεις, Επιθυμεί να έχει μόνο δικαιώματα. Δικαιώματα για τα οποία πάσχει φοβερά. Η μόνη και μόνιμη αγάπη της ύλη δεν μπορεί να δημιουργήσει ποτέ άνθρωπο αδιάφθορο. ήθο κανεί αποκτά αγαπώντας το πνεύμα. Αν ανάμεσα στις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι ο Χριστός, οι σχέσεις αυτές, αγαπητοί μου, είναι τιμόρροπες, έχουν ημερομηνία λήξεως. Αν ο άνθρωπος δεν βγει από το σκληρό εγώ στο φιλάνθρωπο εσύ και δεν έχει μία προσωπική συνάντηση με τον ζώντα Θεό, θα ματαιοπονεί. Αν δεν εμπιστευτούμε το Θεό και το συνάνθρωπο θα πάσουμε από πολύ μοναξιά. Παρά τις όποιε προσπάθειες η ζωή δεν θα αλλάζει. Θα βουλιάζει καθημερινά στην Ανία. Μέσα στο πνευματικό κενό αναπτύσσεται η υποκρισία. Επηρεασμένος ο νεοελληνικός βίο από τον δυτικό τρόπο ζωής, αφέθηκε δίχως κανένα περιορισμό στον υπερκαταλωτισμό. Δυστυχώς στον κόσμο μας άρχουν και πάλι οι Φαρισαίοι. Πάμε απόψε αγαπητοί μου ακροατέ για την κρίση την πνευματική των καιρών μας και συνεχίζουμε. Η αυτονόμηση σε ένα δαιμονικό ατομοκεντρισμό με μόνο όραμα την ευδαιμονία και την ευμάρια δημιουργεί πολικό κλίμα και βαθαίνει την κρίση. Σε αυτό συντείνει αρκετά η τηλεόραση. Επιτυχημένο όπως είπαμε, είναι μόνο ο νέος, ο ωραίος, ο δυνατός, ο πλούσιο. Καμία κουβέντα για παιδεία, πίστη, ιδανικά, ήθος και χαρακτήρα. Στα σπίτια έχουν αυξηθεί τηλεοράσει και έχουν μειωθεί οι ζητήσεις. Θα πρέπει να ξυπνήσει η συνείδηση, να θυμηθεί την παιδική αθωότητα, να αναθερμανθεί η πίστη να αναπτυχθεί μια καλή αγωνία για μετάνια, μεταστροφή και ανάταση. Πρέπει να ξαναβρεθεί και πάλι ο θείος φόβος, το βαθύ νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου, η ερώτητα του μοναδικού ανθρωπίνου προσώπου. Να ανακαλυφθεί αξίζει και πρέπει σύντομα η αγνή θρησκευτικότητα, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αλληλοβοήθεια. Δεν μπορεί άλλο η συνείδηση να ανέχεται την επιβράβευση του κακού. Καλείται να επαναστατήσει ήσυχα. Δεν θα πρέπει πάλι να μείνουμε σε μια καταγραφή που οδηγεί στην απελπισία. Χρειάζεται αισιόδοξο αγώνα. Ο καθένας το υπάρχον σκοτάδι, α ανάψει το κερί του και θα γριζάνει σιγα σιγά-σιγά το σκοτάδι που μας κουράζει, όπω είπε ένα σοφό. Το εργαλείο της μεταμορφώσεως του κόσμου είναι στα χέρια του καθενός μας. Η κρίση δεν θα πρέπει να μας αφήσει σε μία μονότονη, γκρινιάρικη και μεγαλόστομη κριτική. Ας αρχίσουμε με αυτοκριτική. Από εκεί θα αρχίσει η ανοικοδόμηση. Τα δάκρυα να πλύνουν τα νομήματά μας. Ο λόγος της Εκκλησίας του Χριστού δεν έχει λήξει ούτε έχει φθαρεί. Ας ξανακουστεί από όλου προσεκτικά και πρώτα από εμάς που Τον εκφέρουμε. σε ένα κόσμο διαφθοράς, απάτης, καχυποψίες, ψεύδους, κολακίες και απανθρωπίες, να ακουστούν οι μακαρισμοί του Κυρίου, οι Λόγοι των Αγίων, η Σοφία των γερόντων της Ερήμου. Μη μας εμποδίσει καμία διλία οκνηρία, φυγοπονία και αναβολή. Με το Άγιο Φιλότιμο του Γεροντοσπαϊσίου καλούμεθα σε γενναίο αγώνα προσωπικής αντιστάσεω μυστικής επαναστάσεως προς συνεχή παθοεκτομή και αρωτοσυγκομιδί. Ελεύθερος ο άνθρωπος καλείται να επιλέξει το αγαθό, το ωραίο, το ιερό, το αιώνιο, αγωνιζόμενος στεναρά και ταπεινά και όχι μυρολατρικά και φυγόπονα. Η πλουτοκρατία και η ηλοκρατία είναι αντίθεες και δεσμεύουν τον ανθρωπό του. Μία ζωή ανελεύθερη και δίχως ηθικές αρχές Δίνει πλήξη φόβο, ανία και άλγος. Ο σκοπός ποτέ δεν αγιάζει τα μέσα. Το καλό μόνο με καλό τρόπο θα έλθει. Για ένα γενικό καλό δεν μπορεί να καταργηθεί το προσωπικό. Ο Ντοστογεύσκι Σοφά είπε «Δεν μπορούμε να έχουμε μία παγκόσμια ειρήνη που θα βασίζεται στο χειμένο αίμα ενός αθώου παιδιού. Ο άνθρωπος είναι σκοπός και όχι μέσο». Μία ακόμη αιτία της σοβαρής κρίσης των καιρών μας είναι το ασταμάτητο κυνηγητό τη Μια μια παράλογης που κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή έχει ως αποτέλεσμα την οδύνη. Η ειδονή δεν έγκειται μόνο στη σαρκολατρία, αλλά και στη χειδαότητα, την ασέβεια, τον ευδαιμονισμό και την ασυδοσία. Αυτή η οδύνη, προερχόμενη από την παράλογη ιδονή μπορεί να γίνει ξυπνητήρι ή εφαλτήριο για την αποτείναξη της χαμερπούς ζωής. Ο πόνος θα δώσει αυτοθεραπεία. Ως εδώ και μη παρέκει, δεν πάει άλλο να πει ο άνθρωπος δυνατά στον εαυτό του τώρα. Η απόγνωση για τον παραστρατημένο εαυτό μας να δώσει ελπίδα, κουράγιο και δύναμη. Η αίσθηση της μοναξιά που τελικά χαρίζει στο ασταμάτητο κυνηγητό της Σιδονής να προσφέρει φρόνημα γενναίο απελευθερώσεω από την κακή συνήθεια. Η δονοθυρία ξεμασκαρεύτηκε πια. Τα πάθη κανακεύονται και επενούνται. Σε τηλεοπτικά παίγνια ο άνθρωπο αυτοεξευτελίζεται και πληρώνεται και χαίρεται για το δημόσιο ξυγυμνομά του. Οι υποκριτέ παρουσιάζονται υπόκριτοι. Από την άλλη, όπω έλεγε ο γέροντα Σεμιλιανό ημονοπετρίτη, Συνήθως οι ανήθικοι μιλάνε πολύ περί και είναι λία ναυστηροί. Μεγάλο νόσημα πράγματι η ηθικολογία των ανηθίκων. Ο συγγραφέας Άγγελος Τερζάκης έλεγε πως είναι εξαιρετικές οι επιδόσεις των ανθρώπων σήμερα σε δύο κυρίως τομείς. Στην τεχνολογική πρόοδο και στην τελειοποίηση της υποκρισίας. Επαναλαμβάνω και στην τελειοποίηση της υποκρισίας. Το ήθος των αληθινάν υπόκριτων ανθρώπων συντηρεί ακόμη τον κόσμο μας και υπάρχει αδελφοί μου. Μπορεί να έχει κόστος αλλά έχει και το κέρδος μιας πολύτιμης ειρήνης της καρδιάς. Η καθαρά έντιμη ζωή δημιουργεί συχνά νικημένου νικητές. Μπορεί να μην προσφέρει πρωτοκαθεδρίες αλλά χαρίζει γαλήνια συνείδηση και αυτό είναι αναμφισβήτητα κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής τους περίφημους λόγους του περί αγάπης, λέει πως από το πως χρησιμοποιούμε τα πράγματα γινόμαστε φαύλοι ή ενάρετοι. Υπάρχει χρήση και παράχρηση, κατάχρηση, πλεονασμός, κορεσμός και σπατάλη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως το κρασί δεν είναι αμαρτία αλλά το μεθύσι. Η απόρριψη κάθε δεν είναι πραγματική ελευθερία. Ο κοσμικός άνθρωπος ενοχλούμενος από την παρουσία του Θεού στον κόσμο τον απομάκρυνε, νομίζοντας ότι έτσι θα απολαμβάνει την πλήρη ελευθερία του ανενόχλητα. Αυτό που κυρίως τον άνθρωπο ενδιαφέρει σήμερα είναι να κερδίζει πολλά χρήματα, να ευημερεί, να μην τον ενοχλεί κανείς. Έτσι φθάνει να φημώνει και τη συνείδησή του. Φθάσαμε να έχουμε μια υψηλή τεχνολογία και μια αρκετά χαμηλή ανθρωπιά. Τελικά, οι πολλέ ευκολίες δυσκόλεψαν τη ζωή και όπως έχουμε ξαναπεί, η πολύ άνεση πρόσφερα άφθονη ανία. Γίνεται συχνά λόγος για ποιότητα ζωής, άνοδο του βιωτικού επίπεδου, αύξηση του κατακεφαλήν ισοδήματος, αλλά για μείωση πνευματικών αξιών, απόρριψη ιερών θεσμών, άρνηση ζωοπαρόχων αληθιών, οι ευαίσθητοι, οι ντροπαλοί, οι τίμοι, οι ευγενεί δεν έχουν θέση σε ένα κόσμο ατομοκεντρικό, σκληρό, υπερφύελο, ανταγωνιστικό και εξουσιαστικό. Η έλλειψη όμως ουσιαστική χαράς από τη ζωή των πολλών θα δημιουργεί ένα ενδιαφέρον ερώτημα για το πού πάμε. Η παρούσα ζωή είναι ο χώρος εξετάσεων για την είσοδό στην αιώνια ζωή. Αυτό δεν επιτρέπεται ποτέ να το λισμονούμε. Δεν είμαστε επί ω αθάνατοι, είμαστε φιλοξενούμενοι στη γη, και προσωρινοί. Έξω από το κελί ενός αγιορείτου μοναχού έγραφε «Σήμερον εμού, αύριο εταίρου, ουδέποτε ουδενός». Στον κόσμο αυτό υπάρχουμε για να γνωρίσουμε τον Θεό. Η αποτυχία αυτή της ουσιαστικής γνωριμίας με τον Θεό αποτελεί αδελφοί μου αγαπητοί τη μεγαλύτερη τραγωδία του ανθρώπου. Η συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό θα του χαρίσει την ολοκλήρωση και την απόλυτη χαρά. Ήδη θα αντιληφθήκατε πιστεύω ότι μιλάμε όχι τόσο για κρίση καιρών και θεσμών, όσο για κρίση ανθρώπων. Η σύγχυση, η αταξία, η ανατροπή, η ανησυχία, η αγωνία, η αθεοφοβία ταλαιπωρεί πολύ τον άνθρωπο. Βαδίζει γοργά σε ένα πεδίο δίχω ορατότητα. Συνεφιά και ο ομίχλη δεν τον αφήνει να διακρίνει την πορεία του που είναι κατοφερής. Ο κόσμος τρέχει να φτάσει γρήγορα στο τέλος του. Μια ζωή διχως νόημα εκεί μπορεί να καταλήξει. Είναι οδυνηρό ότι η το οδηγείται στην αυτοκαταστροφή. Η ζηλοφθονία, η μνησικακία, η φιλονικία, η εφιλανθρωπία δυστυχώ επικρατούν. Ο λαϊκισμός εργάζεται σε βάρος του ανθρωπισμού. Η ισότητα του σοσιαλισμού δημιούργησε στρατόπεδα συγκεντρώσεως αντιφρονούντων. Η βαρβαρότητα του καπιταλισμού καταπάτησε του ασθενέστερους. Ένα ανθρωπισμό δίχω Θό είναι επικίνδυνο σε συνεχεί περιπέτεια. Η παρακμή έρχεται με την ποικίλη νοθεία. Έτσι, η σκέψη γίνεται πονηρή και όχι αγαθή, το ήθο άηθε, η πίστη όπλο, η μάσκα. Συνέπεια αυτών οι ανισορροπίε, οι οι φοβίες και οι πολλές διαταραχές. Η θρησκευτικότητα σήμερα ειρωνεύεται και περιφρονείται. Μήπως όμως δίνουμε κι εμείς κάποιες αφορμές? Μήπως δεν είμαστε πραγματικά γνήσιοι χριστιανοί και ενώ θα στοιχεία πολλά έχουν γεμίσει τη ζωή μας? Μήπως όπως λέει ο σοφός Γκάντι δεν μοιάζουμε του Χριστού και γι' αυτό αγαπά τον Χριστό και όχι τους χριστιανούς? Είναι γεγονός πως ζούμε, αδελφοί μου, σε μια δύσκολη και κρίσιμη εποχή. Η τιμιότητα εν πολλή χλεβάζεται. Οι μεγάλες αξίες της τιμής, της αυτοθυσίας, της φιλοπατρίας, ηρωνεύονται. Ο ανδρισμός, ο ηρωισμός, η ομολογία, η παραδοσιακότητα θεωρούνται εξεπερασμένες συντηρητικότητες. Κανείς δεν μιλά για φανατισμό, θρησκοληψία, προγονοπληξία, εθνικισμό και ρατσισμό. Μέσα στην όλη αυτή θλιβερή κατάσταση, μπορεί να ελπίζει κανείς κάτι. Αν μπορούμε να πούμε, αδελφοί μου, όλα επιτρέπονται, εκτός από την απελπισία. Η απελπισία είναι καθαρά δεμονοφορούμενη και δεμονοκίνητη. Δεν μπορούμε να μη υπομένουμε, επιμένουμε, ελπίζουμε και αισιοδοξούμε. Στη στάχτη υπάρχουν σπίθε. και σήμερα υπάρχει κρυμμένη αρκετή αρετή. Η αγιότητα ήταν πάντα στην ιστορία μειοψηφία. Η τιμιότητα δεν πέθανε. Οι εληθινοί άνθρωποι του Θεού υπάρχουν. Έλεγε μια γιαγιά στην Κρήτη. Στα 86 χρόνια της ζωής μου δεν συνάντησα κακό άνθρωπο. Ήταν καλή και τους έβλεπε όλους καλούς. Υπάρχουν κρυμμένα φώτα στο σκοτάδι. Μέσα από σάπιο χώμα ανθίζουν παραδείσια φυτά. Ψυχρεμα να αντιμετωπίσουμε τα σημεία των καιρών. Μία εύκολα πανικοβληθούμε και το βάλουμε στα πόδια, θα είναι τότε μία νίκη του κακού πάνω μας και η πιο μικρή αντίσταση είναι ωφέλιμη. Κανένα, κύριε λέει, δεν πάει χαμένο. Καμία μαρτία δεν είναι που να μην συγχωρείται από τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Η μετάνοια είναι για όλους, μα όλους μας. Κανένας δεν είναι αναμάρτητος σε αυτή τη γη. Είμαι θα συναμαρτωλή, ασήμαι θα συμπαθεί ανεκτική και επίικης. Υπότιτλοι Αντιφατικό και αναποτελεσματικό αγαπητή μου να μιλά κανείς ωραία για κάτι που στη ζωή του υπάρχει ως εντελώς αντίθετο Δεν λέγω ότι πάντοτε δεν υπήρχε μία κρίση σε όλη την ιστορία Δεν υπήρξε καμία περίοδος διχοσπάθη και εντάσεις Σήμερα όμως υπάρχει μία κουραστική αδιαφορία Μία επιπόλαιη ασέβεια Μία τρομακτική αμετανοησία Φτάσαμε να εμπέζουμε την τιμιότητα, την ταπεινότητα, την εγκράτεια. Καταλήξαμε σε ένα φοβερό μηδενισμό που απορρίπτει κάθε αξία. Αποσβολώθηκαν οι νέοι μας το Ιντερνετ, τα fast food, τα απογευματινά cereal, την Coca-Cola, τη ροκ μουσικη τα φθηνά περιοδικά, τις εφημερές σχέσεις, τα ναρκωτικά και τις γεμάτες καφετέρειες. Τι παράδειγμα προσφέρουμε στα παιδιά μας σήμερα όταν και οι χριστιανοί μας νευριάζουν, άγχονται, φοβούνται, μελαγχολούν και προσποιούνται. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τώρα μία πρόταση για να την προσφέρουμε. Υπάρχει ζωντανή, ζωηρή, ισχυρή σε όλη τη μακραίωνη ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, στην ωραία γλώσσα μας και την ιερή πίστη μας, στις μεγάλες αρετές της ελευθερίας και της αγάπης. Ο μοντερνισμός, η νεωτερικότητα, Θέλησε να απελευθερώσει τον νεοέλληνα από τα δεσμά του με ό,τι το ιερό. Προς τούτο συνεργάστηκαν πολλοί πολύ επίμονα και επιμελημένα για να ξεχρεβαλώσουν ό,τι όρθιο. Με εκδικητική μανία και υπερηφάνεια βάλθηκαν να κουτσουρέψουν το έθνο και να κάνουν τους πολίτες του πολίτε του μοναχικού, απομονωμένου, απογοητευμένου και ανέραστου. Είναι λίγη ανεπίκερη η θεολογία τη ελευθερία της ιερότητος και της μοναδικότητας του ανθρωπίνου προσώπου. Ο κόσμος μας είναι σχέσεις προσώπων, κοινωνία, επικοινωνία και όχι σχέσεις πραγμάτων. Η αναγωγή από το «εγώ στο εσύ», το αληθινό πλησίασμα του πλησίον ως αδελφού, δίχως προϋποθέσεις και επιφυλάξει καχυποψίε και υποκρισίες, θα δώσει χάρη και χαρά, αληθινή άνεση. Θεμέλιο της ύπαρξης στον τόπο μας ήταν πάντοτε το ήθος. Αληθινά ελεύθερο είναι όποιος αγαπά αληθινά. Για να συντελεστεί μια ουσιαστική αλλαγή και αποσόβηση της κρίσης, η Εκκλησία θα πρέπει να απορρίψει τα περιτά, να ασχοληθεί με τα κέρια και ουσιαστικά, η οικογένεια να συνταχθεί, η πατρίδα να αγαπηθεί, η κοινωνία να επανατοποθετηθεί σε πιο στέρε βάσεις το νοθευμένο τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, που δυστυχώς καπηλευθηκε από πολλούς κατακαιρούς έως πρόσφατα, θα πρέπει να επανέβρει τη θέση του, την αξία του και την τιμή του, δίχως ιδεολειψίες και ακρότητες. Καλούμεθα σε αγώνα, αγρυπνία, εγρήγορση, ορθοστασία. Αλήθεια σημαίνει άγνοια της λύθης. Δεν μπορούμε εύκολα να αρνηθούμε τη ζωηφόρο παράδοσή μας που μιλά για κοινοτισμό, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, συνύπαρξη και αλληλοκατανόηση. Η συντροφικότητα, η αδελφοσύνη, η συμπαράσταση ομορφαίνουν τη ζωή, δίνουν κουράγιο και ελπίδα, δεν αφήνουν να κυριαρχήσει η μοναξιά. Η μοναξιά που δημιουργεί εθάλλη λογισμών, θλίψη, κατάθλιψη, μελαγχολία. Αυτό και σκληρή απομόνωση. Να αφήνει χώρο για τον άλλον, να πείς ευχάριστα το του εταίρου, να αναπάβεις τον αδελφό, να παρετήσει από το αρεστό θέλημά σου, είναι μία ωραία περιπέτεια που θα δώσει μεγάλη χαρά στην ψυχή. Μικρές καθημερινές κινήσεις μπορούν να ομορφύνουν καταπληκτικά τη ζωή. Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην κυμαδοποίηση και απολτοποίηση. Η περιφρόνηση του εμπεριαλισμού στι ιδιαιτερότητες των εθνών, και η επίμονη αρνησή του στο αναφέρετο δικαίωμα της όποιας διαφοράς είναι νομίζουμε η βάση πολλών συγκρούσεων. Ειρήνη θα έχουμε μόνο με πολιτικές συνυπάρξειες και συνεργασίες. Κάποιοι χειροί λόγοι περί γενικά της ανθρωπότητο και όχι του συγκεκριμένου συνανθρώπου είναι ψευδείς και μάταιοι. Στους περίφημους Καραμαζόφ ο σπουδαίος το Στογεύσκι γράφει πως μία Πήγε στο στάρετζοσιμά που ήταν ο Άγιος Αμβρόσιος της όπτηνα και του είπε «Όλους τους ανθρώπους τους αγαπώ, αλλά την υπηρέτριά μου δεν την αγαπώ». Και ο Στάρετς της απάντησε «Κανένα δεν αγαπάς». Η χριστιανική αγάπη δεν είναι ποτέ αόριστη. Οι σύγχρονοι κοσμοπολίτες έχουν μία νόδινη αγάπη για όλους, αλλά όχι για τον πλησίον το συγκεκριμένο. Είναι ατομιστέ και όχι φιλάνθρωποι» κοινικοί και αμοραλιστές. Απόντας την πατρίδα μας, αγαπάμε και όλο τον κόσμο. Η πρόγονή μας, οι γονείς μας, η οικογένειά μας, η πατρίδα μας, η πίστη μας, η παράδοσή μας και ο πολιτισμός μας είναι στοιχεία της ταυτότητό μας. Σήμερα, δυστυχώς, δεν υπάρχει κοινό όραμα και η εθνική μας ταυτότητα παραποιείται. Ενώ αυτά που λέγω είναι απλά και αυτονόητα, κάποιοι μπορούν να με παραξηγήσουν και κακοχαρακτηρίσουν, αυτό βέβαια δεν με πειράζει και θεωρούν ότι είναι σωστά, εν δεν τα ακολουθούν. Το νόμο της ελευθερίας και δικαιοσύνης τον γνωρίζουμε, αλλά συνεχίζουμε να μαρτάνουμε, να ακολουθούμε τα χειρότερα και όχι τα καλύτερα. Αυτός ο διχασμός είναι καταστροφικός. Έτσι σήμερα αυξάνονται συνεχώς οι επιτίδητοιχοδιώκτες, επικρατούν η ανάξ Πλουτίζουν οι κερδοσκόποι, οι παράνομοι ανέχονται, οι υπερκατολωτές οργιάζουν, οι αυτοδιαφημιζόμενοι θαυμάζονται και οι ταπεινοί λιδωρούνται ξανά και ξανά πάλιν και πολλάκεις. Οι μετριότητες αλληλοϋποστηρίζονται. Η ρηχότητα, η μετριότητα, η εναξιοπρέπεια, η δουλικότητα και η κολακία επικρατούν. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί. Τι συμβαίνει ακριβώς και πώς μπορεί να εξηγηθεί. Νομίζουμε δύσκολη την απάντηση στο χορό των αντιφάσεων που ζούμε. Έτσι έχουμε αρχαιοπληξία. Μερικοί θέλουν να φέρουν το αρχαιοληνικό δωδεκάθεο και ξενομανία. Δεν βρίσκεις κατάστημα με ελληνική επιγραφή. Χρειάζεται επιγόντος σκύψιμο και σκάψιμο στο άγνωστο εντό μα. Θεωρούμε πολύ και δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα μα. Νομίζουμε ότι είμαστε τέλεια ελεύθεροι και δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε τον εαυτό μας που ξεγλιστράει μέσα από τα χέρια μας σαχέλη. χέλη. ηθική, ευπρέπεια και ευγένεια παρασυρώμαστε στην αυτοπροβολή, την αυτοδικαίωση, την καταξίωση και την αυτάρκεια. Φοβόμαστε τη μόλυνση του περιβάλλοντος και των προϊόντων διατροφής και όχι τη ρήπανση της καρδιάς μας από την αναλήθεια και την υποκρισία. Η σωματική μας υγεία είναι κατά πολύ τη ψυχικής. Πολύ πολλά είπαν για την κρίση των καιρών μας, δίχως αξίες, ιδανικά πίστη, αρετή, τιμιότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή ακέραια, ασφαλής, αξιοπρέπης και υπεύθυνη. Η κρίση δηλώνει ασθένεια. Η ασθένεια φέρνει απιστία και η απιστή απελπισία. Νοσταλγή του ιερού και ωραίου θα επιμένουμε να αντιστεκόμαστε στη γενική κατρακύλα και στην απογοήτευση, και από εκεί που δε θα το περιμέναμε. Είναι για να συνδεθούμε, αδελφοί μου, πιο πολύ με το Θεό, να μην πειθόμεθα σε ανθρώπους από τους οποίους δεν πρόκειται να σωθούμε, να μην αγγίζουμε τα χέρια μας σε πλούτη άνομα και αμαρτωλά. Καλούμεθα να ξαναζήσουμε μια διαφορετική, μια άλλη, μια υγεία τώρα μοναξιά. Αν ο άνθρωπο δεν πει, λέει ο αρχαίο Σαββάς, ότι αυτό είναι μόνο και ο Θεό. Δεν δίνεται να σωθεί. Για όλη αυτή την παραπάνω κρίση που περιγράψαμε, ποιος στέιει. Νομίζουμε πως όλοι έχουμε κάποια ποσοστά ευθύνης. Ασφαλώς ορισμένοι έχουν αρκετά περισσότερα. Σκοπός μας όμως δεν είναι να καταλογίσουμε ευθύνες βγάζοντας τον εαυτό μας απ' έξω. Οι Άγιοι λέγουν πως όλοι είμαι θα συνυπεύθυνοι για το υπάρχουν κακό. Ήδη αναφέραμε κάποιες διεξόδους από την κρίση. Είναι αλήθεια πως έχει υποτονίσει αρκετά το αγωνιστικό φρόνημα όλων μας. Παρασυρόμαστε εύκολα από την ευκολία, από την ειδησιογραφία της κουτοπώνηρης τηλεοράσεω, από τη μόδα, την επικαιρότητα, το σύρμό, το περιβάλλον, την κοινή γνώμη. Θεωρούμε την τηλεοπτική δικτατορία αρκετά επικίνδυνη. Η εμφύλοι πόλεμη των τηλεοπτικών παραθύρων είναι για να περνάει η ώρα και να αυξάνεται η τηλεθέαση. Χαϊδεύονται πάθη, κολακεύονται ένστικτα, παρασιωπώνται αλήθειες. Βεβαίως ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του. Δεν μπορεί όμως όλες να είναι ορθές. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν αντικειμενικές αξίες. Υπάρχει σοβαρός εκφυλισμός του κοινού αγαθού και ιερού. Σχετικοποιήθηκαν οι αιώνιε αλήθειε, υπερασπίστηκε το βόλεμα και η καλοπέραση, Ναρκοθετήθηκε η οικογένεια, τορπιλίστηκε η Εκκλησία και δημιουργήθηκε ένα πνευματικό κενό που προσπαθεί να καλυφθεί με την πρόχειρη διασκέδαση και όχι την αληθινή ψυχαγωγία. Η υπερκατανάλωση είναι μία διέξοδο για αρκετού. Πλανάται όμω ο σύγχρονο άνθρωπο όταν νομίζει ότι θα αλλάξει κατοικία, όχι με εργασία, σύζυγο και πόλη και θα αλλάξει έτσι ουσιαστικά και η ζωή του. Κοροϊδεύει διαφήμιση τον καταναλωτή όταν του υπόσχεται μια καλύτερη ζωή με μια ακριβότερη μηχανή. Σήμερα οι ψηλές θέσεις κατέχουν όχι πάντα οι άξιοι και οι πεπαιδευμένοι, οι έμπειροι και οι ενάρετοι, αλλά οι μέτεροι, οι τυχεροί, οι κόλακε, οι επιτίδιοι και οι καταφερτσίδες νάνοι. Ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος λέγει «Η ελευθερία θέλει αρετίν και τόλμην. Η ελευθερία φυλάγεται με θυσίες και γενναιότητα. Η ελευθερία γενεότητα. η ελευθερια πορευεται με την αδελφότητα και χαρίζει πνευματική ενότητα. Η ελευθερία είναι πλούσιο δώρο Θεού. Η σχέση μας με τον Θεό είναι πάντοτε ελεύθερη. Η διαταραγμένη σχέση με τον Θεό φέρνει την αμαρτία. Αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι η υποδούλωση στα πάθη. Ο εμπαθής είναι ανελεύθερος και ας λέει πως είναι ελεύθερος. Το ανίερο κυριεύει την ψυχή του. Η παρέτηση του ανθρώπου σήμερα από τη βαθιά ανάγκη της ψυχής του για λύτρωση και σωτηρία αποτελεί τη μεγάλη τραγωδία του. Μία τραγωδία με πολλά εσωτερικά κενά που οδηγεί αργά ή γρήγορα σε αδιέξοδα και μηδενισμός. Δεν επιτρέπεται να είναι το μόνο όραμα του νεοέλληνα η ευημερία, η ευδαιμονία και η καλοπέραση. Δυστυχώς η Ευρώπη είναι ενωμένη για αυτό το όραμα κυρίως. Το να ζει ο ένας για τον άλλο ακούγεται ως κήρυγμα πολύ περασμένων χρόνων. Έτσι δε θέλει η Ευρώπη να μιλά για χριστιανικές ρίζες και η Ελλάδα για ορθοδοξία. Η κοσμικότητα της Παπικής Εκκλησίας οδήγησε τον Ίτσε να πει πως ο Θεός πέθανε και εδώ αρκετοί μιλούν για το θάνατο του Θεού. Κακώ λέγεται πω η θρησκευτικότητα είναι ιδιωτικό κατόρθωμα και όχι γεγονό όλη τη πολιτεία, που αποτελεί ισχυρή βάση του πολιτισμού. Οπωσδήποτε κανεί δεν πιέζεται να πιστεύει στο Θεό, αλλά μια κοινωνία δεν μπορεί να μην έχει κάποιε θρησκευτικέ αρχέ. Είναι λαθεμένοι οι διαχωρισμοί από τώρα σε πρόβατα και ρήφια. Η Εκκλησία δεν έχει εχθρού. Την Εκκλησία όμω πολύ την εχθρεύονται. Ο ίδιος ο Χριστός δίδαξε την ανεκτικότητα. Δίχως το Χριστό, αδελφοί μου, η ζωή θα είναι άχαρη, άφωτη και φοβισμένη. Δεν μπορώ να πω ότι η χριστιανική ζωή δεν έχει αγώνα και αγωνία. Δεν είμαστε χριστιανοί για να περνάμε καλά. Το να είσαι χριστιανός σήμερα αληθινός είναι μία συνεχής διακινδύνευση, μία ωραία περιπέτεια. Αν πηγαίνουμε στην εκκλησία μόνο και μόνο για να ευχαριστούμε το Θεό που περνάμε καλά, τότε θρησκεοποιούμε την Ορθοδοξία. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι μία ηλική πρόοδος και μία κοσμική ευτυχία. Η αγιότητα συχνότατα ανθεί στη φτώχεια, τη στέρηση, την ασθένεια, την κατηγορία, τη συκοφαντία και την εξορία. Οι Άγιοι δεν ήταν ιδιαίτερα προοδευμένοι και ευτυχισμένοι. Ας μην το λησμονάμε και αυτό». Μιλάμε συνεχώς για εισοδηματική πολιτική. Πότε θα μιλήσουμε για πνευματική πολιτική ή για κοινωνική πνευματική συνεισφορά. Ο άνθρωπος ζει τόσο όσο αγαπά. Γεννιέται και ένα άλλο ερώτημα. Αξίζει να μιλάς άλλο ή να σιωπάς. Τι να λες όταν δεν ακούγεσαι. Τι να λες όταν νομίζεις ότι μόνο μιλώντας υπάρχεις. Μιλάς για να αναγνωρίζεσαι, να τιμάσαι, να θαυμάζεσαι, να επιβάλλεσαι. Τότε καλύτερα να σιωπά. Γιατί όμω σιωπά, Γιατί δεν έχει κάτι σπουδαίο να πει ή γιατί φοβάσαι. Και ο λόγο και η σιωπή έχουν τον καιρό του. Θέλουν σοφία, γνώση, σύνεση, προσοχή, προετοιμασία. Οι παραπάνω λόγοι είναι καρποί μακρά σιωπή. Μια σιωπή που διέκοψα για να συνομιλήσω με καλού επισκέπτε τη ταπεινή καλύβη μα του Αγίου του Χρυσοστόμου αυτού που πραγματικά ήξερε να μιλά, να μιλά πολύ ωραία, πολύ καλά, χρυσά. Οι προσκυνητές του Αγίου Όρους ψάχνουν συχνά για τον λόγο των γερόντων. Δεν τους αρκεί ο αρχαίος και σημαντικός λόγος της θεία Λετρίας. Φοβάμαι πως μερικές φορές ψάχνουν να βρουν κάποιον να επιβεβαιώσει τις ιδέες, τις προτιμήσεις τους και τις επιλογές τους. Δεν είναι ανοιχτή σε διάλογο και να ακούσουν κάτι άλλο από αυτό που θέλουν. Πρέπει ακόμη, αδελφοί μου αγαπητοί, να μάθουμε να ακούμε τη σιωπή του Θεού. Όταν καθυστερεί να μα απαντήσει, κάτι σημαντικό συμβαίνει, κάτι περιμένει από εμά, κάποιο λόγο σημαντικό και ουσιαστικό υπάρχει. Γράφει ο Άγιο Νικόλαος Αχρίδο: Ξεκίνα το δρόμο σου με φόβο Θεού και εξολοκλήρου με εμπιστοσύνη στο Θεό, αφού να ξέρει κι αυτό ο ευκολότερο δρόμο δίχω Θεό δεν αντέχεται. Οι πιο πάνω πικρέ διαπιστώσεις για την κρίση των καιρών μας δεν υπόθηκαν αγαπητοί μου για να μας μελαγχολήσουν και απογοητεύσουν. Δεν νομίζω ότι στάθηκα υπερβολικό στην περιγραφή. Ισως εσείς μέσα στον κόσμο να αισθάνεστε πιο βαθιές στις ρογμές αυτής της κρίσης. Δεν ήθελα να σας κουράσω με γνωστές καταστάσεις. Θα ήθελα έστω και ελάχιστα να συνδράμω, οδηγώντας σε μία διέξοδο. Μη μας οι ηρωνίες». Μη φοβόμαστε που δεν είμαστε πολλοί. Μη αισθανόμεθα μειονεκτικά κεντροπιασμένα. Ο πόλεμος ας μας κάνει πιο γενναίος. Το πόνο μας και την πικρία μας, από ακούμε, βλέπουμε και βιώνουμε, ας τον κάνουμε θερμή, καρδιοστάλακτη προσευχή. Οι χλεβαστές της ιερότητος αυτοτιμωρούνται ζώντα μια νέρα στη ζωή. Α μη απαντάμε πάντοτε στι προκλήσει. Α μη ερχόμαστε σε οξύ αντιπαράθεση με τον πειρασμό. Ο Γέροντας Παίσιο έλεγε πως και ο πειρασμός του κάνει καλό γιατί τον κάνει να αγωνίζεται πιο πολύ. Μη φοβόμαστε τις θύελε των καιρών. Μη παρασυρώμαστε σε λογισμούς απιστίας. Να ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε τη συντροφιά Του, την ενίσχυσή Του, την παραμυθία Του και την ευλογία Του. Είμαι θα τυχερή που έχουμε ένα τέτοιο πανάγαθο Θεό. Α αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας ως ευεργέτες μας και θα βρούμε μία υπέροχη ανάπαυση στις καρδιές μας. Να θυμόμαστε συχνά τον Σταυρό του Χριστού, το πρόσχερο της ζωής, την αιώνια ζωή, και θα ισορροπούμε και θα ειρηνεύουμε αφάνταστα. Μακριά από εμάς κάθε απελπισία. Υπήρξαν και χειρότερες εποχές από τη σημερινή. Ο Χριστός δεν κοιμάται, η Εκκλησία ποτέ δεν καταποντίζεται. Η κρίση να μας οριμάσει και φρονιματίσει. Υπάρχει άφθονη αρετή και σήμερα και στα μοναστήρια και στον κόσμο. Λυπούμεθα ειλικρινά για την απιστία των πολλών. Πονάμε από αγάπη και συμπόνια και προσευχόμεθα για τον φωτισμό και τον επανευαγγελισμό τους. Μη κι εμείς αιτία της άρνησής τους. Μη φλιαρούμε και επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Οι τύχες μας είναι στα χέρια του Θεού. Ας Τον εμπιστευτούμε. Ας συνεργαστούμε αφοσιωμένα μαζί Του. Η κρίση είναι προ συνετισμό Να θυμηθούμε όσα σοβαρά έχουμε λησμονήσει Να αναχθούμε από την ύλη στο πνεύμα Να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος ούκ και πάρτου μόνο ζήσεται Η κρίση είναι προς αφύπνιση αδελφοί μου Η κρίση είναι προς αυτοκριτική Η κρίση είναι για να μετανοήσουμε, να κλάψουμε, να προσευχηθούμε Η κρίση είναι προς υγειά και ειλικρινή ταπείνωση η κρίση είναι για να προσκυνήσουμε τον μόνο αληθινό τριαδικό Θεό, στον οποίο αξίζει η τιμή και η προσκύνηση όλων μας και τώρα και πάντοτε και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν. Ευχαριστίες στον Ιχολύπτη Κύριο Τάσο Παπαδημητρή. Ο Θεός μαζί σας. Μεταξύ Αποδείπνου και μεσονικτικού. Λόγοι από τον ιερό άθωνα, με τον μοναχό Μωυσή αγιοριτή.